Ωστόσο, στι τελευταίε ώρε έχουμε γίνει μάρτυρε άλλη μια ανεπέσχυτη προσπάθεια του συστήματο να θυμώσει όλε τι ανεξάρτητε φωνέ. Και γι' αυτό θέλω και εγώ να ενώσω τη δική μου φωνή με τη δική σα, γιατί είμαι σίγουρο ότι θα κάνετε αγώνα να μην περάσει και να μείνει και ο Μπάμπη στη θέση του. Μην χάσουμε και τον Μπάμπη, παιδιά, προσέχετε και τον Πρετεντέρι Και τον Άρη, και τον Άρη. Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη. Συγνώμη. Μπάμπη, Άρη, Πρετεντέρι, Καψί. Την Όλγα. Όλγα. Ποιον άλλον υπάλληλο έχει του Δουνουτού. Τέλο <σχελόφε> πάντων, θα σκεφτούμε. Ε, εντάξει, να είσαι καλά, δυνατά γερά. Δυνατά, πάνω από Νίκο, κουράγιο. Τι να κάνουμε, ας είναι βαρύ το χώμα που θα το σκεπάσει στο δημοσιογραφικό Ω, oh, βαρύ είπα, συγγνώμη, ελαφρύ Θα βγαίνει στην εκπομπή τη να κάνει κανένα ελαφρό σχόλιο ε, Θα τρώει μίλα, δεν πειράζει, καλά είναι ε, okay. Γιατί τα πολιτικά τα κάνει Τατιάνα πια, okay. δεν ξέρω αν έχεις ακούσει Α, ναι. Θα βγαίνει στο παράθυρο να λέει τι έχει το site Καλά είναι Πολύ. Ελά. Τι κάρυξε λέει, καλά. Θα σε πω, εσύ πως θα γίνει να στείλεις την δολιάρια στην ομόνια. Ξέρω εγώ, θα τον την κάρω στα ναρκωτικά, ο, θα τον τρυπήσω όπου να είναι και θα πω όρμα πήγαινα. Πέσε μπροστά στα αυτοκίνητα με ροκάματο. Τώρα που θα κατέγουν τα παόκια. Ah. Γι' αυτό θα βαθήνεις τον Τζολιά, γι' αυτό θέλω πριν ειλοπρύνα... Τώρα που θα κατέβουν τα παόκια με αυγή ο Τζολιάς έξω θα τον τρυπήσουν τα παόκια. Άστο δεν είναι για τέτοια. Ε, θα τον εμβολίσουνε δεν είναι άστοχες το. Εμείς τον αγαπάμε τον Τζολιά. Παοκτζής είσαι. Ε βέβαια ρε. Θα σκάσει εμείς... κάτω με το φλάι ανάποδα, το πρωτοκαλί, τη γυφτιά. Πράι, πράι, τάου μέιτ, πάρει ανάποδο τάου μέιτ και πυρσό στο χέρι, φιλε. Καλά, ε... αφού θα έρθει που θα έρθει, εσεί που έχετε το σαβίδι εκεί πάνω, δεν φέρνει κανένα ρωσιδάκι εδώ πέρα. Τι να φέρω, δεν φέρνει κανένα εδώ πέρα. Ε, να ε... το γλαιτήσουμε κι κα... εμεί, ο Ιβάν, πε τον Ιβάν να κανονίσει. Θα φέρει και τα παόκια μόνο, Μόνο για τα παόκια? Είστε... Μη σα ο... και δεν ο... Ο δεν έχει από εκεί. Να Έλα να αποστολεί. Έλα. Είδε τη Μισελ Μποτοξάκη. Πρέπει να έκανε μπότοξ αυτή την είδε σήμερα. Η Άννα. Ανανεωμένη. Η Άννα μου. Έκανε η Άννα μου μπότοξ. Να προσέχει τα λόγια σου. έκανε. Δεν έχει ανάγκη. Είναι φρεσκότατη. Εγώ την κρατάω ανανεωμένη. <laughs> έκανε μπότοξ. Α αυτά. Έκανε μπότοξ. Έκανε μπότοξ. Ερέσει η ανανεωμένη. Μήπω έκανε κανένα baby lift. <laughs> Άρα το baby lift. Λες. Μπορεί να μπήκε α, Συγγνώμη βράχνιασα Μπορεί να μπήκε στο μηχάνημα αυτό που σου ανανεώνει τα κολαγόνα Σαν πολλαπλασιάζει Να έκανε κάτι τέτοιο ρε παιδί μου Άντως, κάτι... Όλες οι τζόβενες το κάνουν αυτό Κάτι έκανε στάνταρ ρε mm. Δηλαδή δεν εξηγείται Σου λέω την είδα σήμερα δίπλα στο βαρεμένο α, 27... Ε καλά δίπλα στο βαρεμένο και εγώ παιδί μου Άμα με δει, για μου λ** θα με περάσεις <laughs> Είναι αυτή η σύγκριση Να σου πω μια χάρη. Θέλω να μου πει δύο φορέ χρόνια πολλά. Αύρι, πρώτον, γιατί είχα γιορθεί το γιου γιορτιού και δεύτερον, γιατί έφερε Εντάξει. Να μου τα πει, σε παρακαλώ. Χώρια πολλά ρε, αρκεί. μου, να σε καλά σου. Ναι. Έλα, ρε παιδάκι μου, να πούμε πού είσαι, τι κάνει. Εδώ, να. Ένα, ένα πράγμα μόνο, μια ερώτηση γρήγορη. Ναι. Ο θόρυβο ενοχλεί. Εμένα? Ναι, α πούμε, ναι. Εξαρτάται, τι θεωρούμε θόρυβο. Ο, ε, το, δηλαδή, τώρα τη φωνή τη βούλτεψι δεν μπορεί να την να, να ακούω, ναι. Με ενοχλεί ο θόρυβο. Ναι. Γεια σου Αποστολή. Γεια σου Μωρίζου Γκρουλού. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Αυτή η <laughs> Αλσάληχ βρίσκεται ότι έχει αίσθηση δημοσίου συμφέροντος ο Βενιζέλο. Καταρχήν, θεωρεί ότι αυτό το μαλλί τη πηγαίνει. αφήσουμε όλα τα θα μιλήσουμε πολιτικά για την Αλτσάλεκ. Λοιπόν, θεωρεί ότι αυτό το μαλλί, Της δίνει κάτι στο πρόσωπο. <τρύχια>. έλα. ώρα ήταν όταν το είχε μακρύ που έκανα αυτά τα στην τηλεόραση, τότε είχε ενδιαφέρον. Τότε ναι, να συζητήσουμε για πολιτική με την Τότε όμω. Μόνο Τώρα, μετά, θα, θα καθόμαστε να ακούμε την να λέει να το Βενιζέλο. Και τι άλλο, μωρέ, είπε, ότι είναι Το τόλμα μέσα στα γραφεία του Πασόκ. Απολύτω! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτω! Και σε εκείνο το είναι... βλέμμα όταν είχε φάει τον καφέ από το ρέλο όταν ήταν μελλοντικό ηγέτη του κόμματο. Α... Εκείνο το βλέμμα έδειχνε όλη την καλοσύνη. Εγώ ω μελλοντικό ηγέτη όλη τη παράταξη συγχωρώ του ταλέμπορου ανθρώπου. Ελάτε. Α... Ο δεν είναι τέλο να τον δείχνει στα μικρά παιδιά να τρώνε το φα του. Ναι, μωρήτα, γεια. Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα. θέλω να ρωτήσω για μια αναγγελία γάμου που θέλω να κάνω, τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω Αχ, oh. κι εσείς για κρεμασμένος πάτε Όχι εγώ, αλλά για κρεμασμένος πάτε, ναι για για αδερφή μου εσύ ο κουμπάρος, α οδερφός Ναι, ναι Στην έφαγε την αδερφή τι ο τύπος, να κάνω, ε Ναι, πρέπει να την δώσουμε Το ξέρει! ε, <laughs> okay. ότι εσύ νόμιζε ότι καλυκοπελίτσα και την καλυκοπελίτσα κιόλας την τι έχει κάνανε! Ε! Θές να σου τι κάνω σημαντί... εικόνε στην αδερφή σου στα ταβάνια! Όχι, άντρα! Από τον πολυέλεο στο πατρικό σα κρεμότανε! Όχι, oh, μου Μαγαρισμένο και το δικό σου το κρεβάτι και το γονιό σου! Πήγαινε πάνω η εύκολη με τον άλλον! Και εδώ αντιπαντρεύτηκε για να μην πείτε τίποτα! Για τα μάτια του κόσμου τα κάνει! Εύκολη! Τι έγινε, παρεξηγήθηκες, ε! Ελά, αποστολή! Ελά! Α σου πω εσύ που είσαι παντοξερολόγο! Ναι. Α, τι πά να πει! Πώ? Α, τα εγγλέσικα! Α, Ποπώς. Ποπώς. Κόλβος. Ποπποπποπώς πώς πώς πώς. πώς αυτός. Πρακαλά κάνω να και σαντρέφουν τα πρόστιμα εκεί πέρα. Γιατί. Ακού τα αρχικά του Αντώνη Σαμαρά α, σημαίνει κόλβος. Α, Μπορεί και να σημαίνει αυτό. Ντροπίσας. Ναι. Έλα, εσύ, συνέβαλε τα μάλα ή συνέλαβε τα μάλα, ρε. Πολύ καλό. Αυτά τα λογοπαίγνια σα, <laughs> πραγματικά τα ζηλεύω. Γεια. Να σου πω. Κι άλλο. Έχω... Πόσα αστεία να χωρέσω ένα τηλέφωνο. Έχω, <laughs> έχω εναχωρηθεί για τον Ευαγγελάτο ρε φίλε. Εγώ δεν έχω. Έχασε και ο Μην αστεί. του παίζουν οι τρίχοι σα από την εναχώρια Και εδώ το χέρι γυμνό και μαραζομένο <laughs> Χάσε και αστυνομικό που ήταν για τη δουλειά του, να εδώ. Όχι, αυτό δεν νομίζω. Τι, Τι έχασα δουλειά του, Εγώ πιο πολύ στεναχωριέμαι που δεν θα βλέπουμε τον τάκι, το χατζή. Ποιον τον. Τον τάκι, το χατζή που είχε ο Βαγκελάτο εκεί. Α, δεν έβλεπα, Βαγκελάτο, δεν ξέρω, δεν. Ε, αυτό Τουλάχιστον ελπίζω να τον να βγαίνει στην Έλα υποστολή αποστολή με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάλι αντίπαλο του κουκουέ ένα πάλι, πάλι. Το Που... θέμα δεν είναι ποιο είναι αντίπαλο του Κουκουέ. Ε. Το <laughs> θέμα είναι ποιον έχει αντίπαλο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο έχει αντίπαλο. Τον εαυτό του μόνο έχει αντίπαλο σύγκριση. Το σύστημα πάντω όχι. Δε μου λε, Μην έχει τον κόσμο φοβάμαι. Τέλο πάντων, για πε. Πιον φοβάται ακριβώ, Για πεζέ μα, ποιον φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ, ποιον ακριβώ, ποιο φοβάται το σύστημα, πιών, πιών, ποιο φοβάτε το κουκουέ Α, α τώρα είναι άλλο κουβέντα. Ποιον, ποιον έχει εφόρμα το σύστημα. Το σύστημα έχει εχθροντζή. Ένα περίεργο πράγμα. Α, ένα ένα Τρέμει τον Τσίπρα, τρέμει τον Τσίπρα. Δηλαδή, τι βλέπει τη Μέρκελ έτσι πώ είναι. Όχι. σκέψου ε, να βγει ε, ο Τσίπρα πώ θα τη κάνει τα μούτρα. Αυτό που, το που το... λέμε τα μούτρα κρέα δεν είναι τίποτα. Ρε Αποστολή, το να προτιμά να έχει πρωθυπουργό το Σαμαρά, μόνο και μόνο γιατί δεν γίνεται να έχει παραπάνω ποσοστό των το... Μα τι να το κάνει, παιδιμωρέα, να αλλάξουμε διαχειριστή. Αλλά αφού το ασανσέρ δεν θα μπει. Χέστο. Α πει ο ποιο θα είναι, θα μπει το ασανσέρ. Δεν θα μπει το ασανσέρ. Κ**** μα.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 Πού είσαστε εσεί τώρα, Εμείς με... μένουμε Καλά, κάντε εσείς, Εγώ είμαι Αθήνα, θα κατέβω Ελευσίνα για αυτό το λόγο. Ποιοι μένετε, είστε κι άλλε. Όχι, είμαστε ένα ζευγάρι, αφανισμένο. Ζευγάρι? Ναι. Α, παππα, τι θα κάνουμε, καλέ. Ανταλλαγέ. <laughs> ε, αύριο, μπορείτε. Ναι, να πάρω και το δικό μου το ζευγάρι. Εμεί είμαστε ένα ζευγάρι φίλου του Γιωργάκη. Δεν ξέρω να σας δείξω. Ναι, ναι, ξέρω. <laughs> Α, ωραία. Τι έχετε στο μυαλό σα? Ε, ένα σπίτι περίπου 80-90 τετραγωνικά, να έχει δύο δωμάτια Α, θέλετε και συγκεκριμένο περιβάλλον εσείς για να γίνει το θέμα <Κι> Ναι Τι σπίτι έχετε Είναι κάπως έτσι το σπίτι, είναι κάπως έτσι το σπίτι Είναι καινούριο Είναι καινούριο, είναι καινούριο, αλλά τι σας γράζει τώρα όλα αυτά Αν περνάμε καλά εμεί τα δύο ζευγάρια, ω, oh, oh. αυτό έχει σημασία, <Κι <Κι> σημασία. Ναι, ε, θέλετε να δώσουμε αντιβού αύριο Ναι, ναι, εσείς έχετε εμπειρία στο swinger. Όχ, oh, Μιλάμε για λάθος ζήτημα, μάλλον. Γιατί? Δεν έχετε ξανακάνει swinging; <σκυρίζοντα> Καλέ? Αποστόλη! Μια σου Αποστόλη! Επειδή μιλούσε πιο για τον Παναγιώτατο άνθιμο τη Θεσσαλονίκη, θα σου δώσω μια πληροφορία. Για το Πάσχα, σε αυτού που δεν έχουν να φάνε Να φάνε τον άνθιμο, ε, όχι, δεν τρώγεται. Δεν τον φάνετε και μη μιλά έτσι. Μοίραζαν στη Σύντζιο στου άπορου και του έδιναν και το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Αποκλείεται, ούτε έχει αυγείτε έτσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντω του έδιναν και το ψυχοπαθές τη Νέα Δημοκρατία. Μήπω του το είχε από κάτω, κάτω την Αγιαστούρα, να του κουπίσει λίγο το στόμα. Ο παπά. Ποιο παπά. Αυτό ο, ο... ο παπά που είπε. Μήπω ο... και η παρέα του εκεί, παιδί μου. Αυτό και η παρέα του, ναι. Μήπω το είχαν κάτω από την Αγιαστούρα, Μήπως ήταν πρακτικό ο λόγο <laughs> και έτυχε να είναι ένα ψηφοδέλτιο. Αποθόρυβο. Άλλη φορά μπορεί να ήταν ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτυχε τώρα <laughs> μέχρι τι εκλογέ να είναι ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Για να του κουπίσει τα χείλη <laughs> με τον Πυρησό. <laughs> τι να του σκουπίσει. Τα χείλη. Μιλά άσχημα. Χείλη <laughs> είπα, όχι αρχίδη, <laughs> Παλιόπεδο. Εγώ παλιόπεδο. Λίγο. Εσύ το μυαλό Καταρχήν να συστηθώ, είμαι ο Ταρίφας ο αγύμναστος με την κοιλιά.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 Που ξέφυγα από το πρόγραμμα τη Γερμανία. Φιλιά πολλιά στη Μέρκελ, στο Σόιμπε και όλο του το Έλα, ο γυμναστριακό σου ταξιδεύσα στην ανάδεφό σου. Πήγαινε μπάφουσα αυτή. Εγώ είμαι ο γέφυρο. Ο γυμναστικό γυμναστριακό, το τραβάει του τραβάει το κάνει, του κάνει τον εγκέφαλο το Gου. Φίλε, τελικά. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι τα αναβολικά βλάβουν του σοβαρά την υγεία και το μυαλό ιδιαίτερα φυλάκια. Αποσόλι μου. Παρακαλώ. Αποστώ. Ναι. Τι Καλά. Πέραση σήμερα που είναι Δηλαδή. Ποιο, Έλα. Ποιο είναι. Νέα Έλαρε, πού είσαι, έφτασε, μετανάστευσε. Ναι, ναι, τα κατάφερα. Κοίταξε, η πρώτη εντύπωση που είμαι ότι εδώ οι άνθρωποι σέβονται τα πάντα. Όχι μόνο τον άλλο άνθρωπο, ακόμα και τα πρόβατά του. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που δεν σέβονται οι κυβερνήτε καθόλου τα 10 εκατομμύρια. Τα πρόβατά, πρόβατά. του. Συμπλήρωσε το καλά, τα 10 εκατομμύρια πρόβατά του. Αυτή ναι, η διαφορά. Πω, ότι εδώ δεν σέβονται τα πρόβατά του. Ακριβώ, και όχι μόνο αυτό, τα κυνηγάνε. Θέλουν να τα εξαντώσουν, ερε, φίλε. Πώ σου φαίνεται τώρα που έφυγε. Σου λείπουμε. Πολύ ερεφαίλε στον χοργείο εντάξει. Δεν Εκεί θα βλέπει τον Άδωνη στα κανάλια, τώρα είναι ένα θέμα κι αυτό. Δεν θα απολαύσει την σοστηρία του σαμαρά, την ανάπτυξη όλα αυτά. Δεν έβλεπα ποτέ τηλεόραση, το ξέρει. Είχα να δω το 2010. Αλλά τέτοιο πάντων, ε, είδα και το φασισμό θα έψει ένα φοβερό. Πραγματικά πρέπει να το δούμε όλοι αυτό. Χρειάζεται αυτά λέω... τώρα. Ε. Σου λέω πήγαινα μακριά στην Αζηλανία και δεν θα δει εδώ την ανάπτυξη με τα μάτια σου. Δεν θα δει το μνημόνιο που θα σκίζεται. Θα έχετε μεγάλη φτώσα και πίνακα και στο χορέ με Πάρα πολύ. Τι να σου πω, δηλαδή εντάξει. Τώρα μισθά έχουν το... για μα, άστα. Δεν γίνεται ρεφτή. Εμεί τον δρόμο μα τον έχουμε ναι. χαράξει και θα τον χαράξουμε με τον Αντώνη Σομαρά, τον εθνικό ηγέτη. Και αν δούμε ότι δεν μα κάνει, θα φέρουμε τον τζίπρα να μα σώσει. Α, ναι, ναι, ναι. Με τι εκλογέ δεν αλλάζει. Δεν φτιάχνει τίποτα. Το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Με τι εκλογέ τίποτα. Μόνο στου δρόμου θα φτιάξουν τα πράγματα. Τελείωσε. Πρέπει να κατέβουν όλα τα και να πάψουν να είναι και να κατέβουν στου δρόμου. Μόνο έτσι.